Γεια σα. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή. Γιατί, γιατί, πέρα από το ιδιαίτερο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε, φιλοξενούμε και μια πολύ καλή φίλη, πια άλλη Κατερίνα Μαλακατέ, για την οποία σα έχω μιλήσει αρκετέ φορέ. Την οποία ε, τη γνώρισα μέσω από τη ραδιοφωνική τη εκπομπή στο Amagi Radio. Και αν δεν την ακούτε. Πρέπει από Σεπτέμβριο, τώρα που θα ξαναρχίσει εκπομπέ, Κυριακή 6-8, είμαι και εγώ εκεί και τα λέμε διαδικτυακά. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που δέχτηκε να μιλήσει στο Εξλίμπρι. Σήμερα θα πούμε για ένα βιβλίο που έχουμε διαβάσει και οι δύο και μα άρεσε από ό,τι κατάλαβα. Το Κομφιτέο του Ζάου Μεκαμπρέ. Ναι, το διαβάσαμε και οι δύο νομίζω ταυτόχρονα και ενθουσιαστήκαμε νομίζω με τον ίδιο τρόπο. Είναι ιδιαίτερο βιβλίο το Κομφιτέο. Είναι πολύ διαφορετικό. Και νομίζω ότι αξίζει το κόπο να μιλήσουμε γι' αυτό διεξοδικά. Είναι από τα βιβλία που εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν είναι σωστή ορολογία να το πω έτσι. Είναι αυτά που έχω χαρακτηρίσει επικά ως προς το εύρο του. Νομίζω ότι είναι από τα βιβλία που αξίζει τον κόπο να μείνουν εμ, και να τα διαβάζουν οι άνθρωποι για καιρό. Δηλαδή σιγά σιγά έτσι όπως το σκέφτομαι μέσα στο μυαλό μου παίρνει μια θέση το κομφιτεόρ κοντά ας πούμε, στην ανακάλυψη του ουρανού του Μούλης, σε τέτοια φιλοσοφικά μυθιστορήματα που δεν ξέρουμε αν θα μείνουν κλασικά ναι. αλλά ήδη α πούμε ο Μούλης, που έχει γράψει που έχει 20-25 χρόνια μετά, είναι ένα βιβλίο που θα το πρότεινε σε έναν άνθρωπο να το διαβάσει για να έχει μια ιδέα την είναι φιλοσοφικό μυθιστόρημα. Έχω την αίσθηση πως έτσι θα μείνει και το κομφιτέο. Πράγματι. Και βέβαια μην τρομάζετε, όταν λέμε φιλοσοφικό μυθιστόρημα, δεν λέμε ότι είναι κάτι το οποίο θα σα προβληματίσει. Η φιλοσοφία. ιδιαιτερότητα που έχει αυτό το είδο, το φιλοσοφικό μυθιστόρημα, είναι ότι σε βάζει σκέψει, σε, σε εισαγάγει τη φιλοσοφία μένα μέσα από την. Καθημερι... Καθημερινή δεν είναι, αλλά μέσα από την ιστορία, μέσα από την πλοκή του και τους χαρακτήρες αρχίζεις και σκέφτεσαι ε, τη φιλοσοφία που υπάρχει από πίσω αρχίζεις και σκέφτεσαι τι θέλει να δώσει ο συγγραφέας και έρχεται πάρα πολύ φυσιολογικά να το πω έτσι εκείνο που ε, βέβαια υπάρχει ένα δύσκολο σημείο πιστεύω να το πούμε στο βιβλίο είναι ότι ε, ο συγγραφέα αλλάζει συνέχεια τις οπτικές του γωνίες και αλλάζει ε, να το πω, τη ροή τη αφήγησης μέσα στην ίδια παράγραφο μέσα στην ίδια πρόταση πολλές φορές Ναι, ε, αλλάζει καταρχάς πρόσωπο ο αυγητής, δηλαδή ενώ Ξέρουμε ότι μα μιλάει ο ίδιο αφήγητή, από την τριτοπρόσωπη περνάει στην πρωτοπρόσωπη αφήγηση μέσα στην ίδια φράση. Ε, από εκεί και μπρο, πέρα από αυτό, ε, επειδή εγκυβωτισμένε μέσα στο βιβλίο υπάρχουν και ιστορίε τη ιστορία με γιώτα κεφαλαίο δηλαδή για Ιωρεταξεταστέ, για ναζιστές, για το Auschwitz, αυτέ οι ιστορίε περνάνε μέσα στη ροή τη αφήγησης και δεν ξέρει πότε πέρασε ή όχι. Και ξαφνικά βρίσκεται ο πρωταγωνιστή και νιώθει αυτό που θα ένιωθαν εξεταστείς το 1450. Αυτό λοιπόν το πράγμα, παρόλο που ακούγεται μπερδομένο, δεν σε μπερδεύει, γιατί έχει ροή και απλοκή. Γι' αυτό μιλάμε για μυθιστόρημα, δεν μιλάμε για φιλοσοφική πραγματεία. Μιλάμε για μυθιστόρημα ευκολοδιάβαστο, που σε κρατάει και έχει την αίσθηση ότι θες όλο να πας παρακάτω, κι όμως κρατάς και σκέψεις για τον εαυτό σου και για αυτό που θα συμβεί. Έτσι ακριβώ είναι. Και βέβαια να πούμε και το άλλο ότι στο προς το τέλο του δουλειού αρχίζει και καταλαβαίνει ο αναγνώστη γιατί γράφει έτσι με κάπω συγκεχημένο. Εγώ θα το πω πιο ευθέω, συγκεχημένο τρόπο συγγραφέα. Γίνεται σαφές το γιατί. Βέβαια δεν θέλω να σα το αποκαλύψω γιατί θα είναι πιστεύω αποκάλυψη πλοκή να σα πούμε γιατί, αλλά εξηγείται και αυτό αν θέλετε. Α πούμε, αν είστε τόσο υπολογιστέ και θέλετε την εξήγηση, υπάρχει και εξήγηση γιατί είναι συγκεχημένο. Αλλά ε, ε, αξίζει το κομμάτι πράγματι είναι τα ιστορικά γεγονότα και πιστεύω ότι αν είστε και λίγο όχι πολύ, αν είστε και λίγο φίλοι της ιστορίας θα το κατευχαριστηθείτε το, το βιβλίο δεν τι το θέμα γι' αυτό ε; ναι και ας μην το αποκαλύψουμε αν και το ψηλολαίη από την αρχή mm. βασικά το θέμα πραγματεύεται είναι η μνήμη, είναι το πως έχει σχέση η μνήμη με την πραγματικότητα, τι ήταν, τι είναι, πόσο μπορούμε να πούμε στον άλλον την αλήθεια ή τουλάχιστον την αλήθεια μας και γι' αυτό το βιβλίο έχει αυτή τη δομή γιατί στην ουσία ε, παίζει με τη μνήμη με την εξηλαίωση με τον τρόπο που ο καθένας βλέπει τη ζωή του αλλά βλέπει και τη ζωή του αλουνού. πρέπει να πούμε ότι είναι έτσι διαρθρωμένο που παρόλο που είναι 700 σελίδες πόσο είναι 800 είναι, είναι αρκετέ. Ε, ε, είναι μια μεγάλη επιστολή ενός άντρα που στη γυναίκα του που έχει ήδη πεθάνει αυτό το ξέρουμε από την αρχή αλλά το ξεχνάμε στη ροή τη το θυμάσαι μετά προς το τέλος πάντων. <laughs> ναι, ότι... γιατί θέλουμε να το ξεχάσουμε ότι είναι μια τεράστια επιστολή αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μπορεί να είναι μια επιστολή, είναι εύρημα εννοείται. <laughs> αλλά είναι, είναι το ενδιαφέρον κομμάτι <laughs> της εφήγησης αυτό. Είναι το μεταξύ ένα που κάνει εντύπωση, του όλου προσωπικά μου έκανε εντύπωση, είναι ότι ε, τα πάντα όλα καταφέρνει και τα συνδέει από από τις απαρχές σχεδόν μεσα... όχι ίστερο, μεσαίωνα ναι, περίπου ύστερο μεσαίωνα θα έλεγα μέχρι και τις μέρες μας και τα συνδέει όλα και μάλιστα δύο αντικείμενα εμφανίζονται συνέχεια και παρακολουθούμε την ιστορία τους, την ιστορία των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή και πως αυτά επεβίωσαν και έφτασαν μέχρι εμάς, μέχρι τις μέρες με το συγγραφέα, ε, σε όλη αυτή την ιστορική τους πορεία. Τα βλέπουμε από τη γένεσή τους, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, γιατί ο πρωταγωνιστής στην ιστορία, εκτός των άλλων, είναι ένα επώνυμο βιολί. Το οποίο βιολί περνάει από χέρι σε χέρι και είναι στην ουσία αυτό που δένει την ιστορία, αν θέλει να το δει σε πρώτο επίπεδο. Σε δεύτερο επίπεδο, αυτό που δένει την ιστορία είναι η ηθική, το τι είναι κακό και το τι είναι καλό. Και αυτό δεν μπορεί να αφορά το αντικείμενο, γι' αυτό το αντικείμενο περνάει από χέρι σε χέρι και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σχετίζεται όμω η ηθική του καθενό, το πώ το χρησιμοποιεί, το πώ περνάει από χέρι σε χέρι, και γι' αυτό στην ουσία το μέσα από το αντικείμενο και μέσα από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Το βιβλίο μιλάει για το καλό και το κακό, για το τι είναι ηθικό και τι δεν είναι, τι κουβαλάμε μέσα μας, πόσο μπορεί αυτό που ήταν ανήθικο για τους δικούς μας να είναι κληρονομικά και ανήθικο για μας και να πρέπει εμεί να εξηλεωθούμε για τα λάθη του παρελθόντος και όλα αυτά μέσα από τα αντικείμενα. Ναι. Αυτό πολύ ενδιαφέρον. Όντω και είναι και ένα άλλο το θέμα της ηθικής, πως ανά τους αιώνες, ε, Πώ την έβλεπε η κάθε γενιά, και είναι πολύ σημαντικό. Τι ηθικέ ευθύνε έχουμε, την κληρονομία τι ηθική ευθύνη μπορούμε να ζητάμε, ηθική ευθύνη από του επόμενου για αυτά που έχουν κάνει οι προηγούμενοι, και είναι ένα θέμα, μια φιλοσοφική θα έλεγα ερώτηση, η οποία δεν είμαι και σίγουρο ότι μπορούμε να την απαντήσουμε με σαφήνεια ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει φιλοσοφία φτάσει σε αυτό το σημείο που να μπορεί να σου απαντήσει με σιγουριά το, το πρόβλημα τη ηθική. Ξεκινάει από πιο χρόνο. Που ξέρετε, έτσι, που σκρινώνει ο Κροατέ μα, και μέχρι τι μέρε μα δεν νομίζω, και ειδικά τις, τις μέρες μα, πάλι τίθεται έτσι με. Μα νομίζω πω, αν απαντηθείτε, θα έχει λόγο ύπαρξη φιλοσοφία. <laughs> το βασικό νόημα, ε, ε, αίτημα τη φιλοσοφία είναι τι είναι ηθικό, τι είναι νόμιμο, τι, τι σε κάνει άνθρωπο, τι, τι δεν σε κάνει. Μα γι' αυτό και συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Όχι, νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που ασχολείται πολύ με αυτό, αλλά ασχολείται μέσα από ένα πάρα πολύ ήρω, Αυτό είναι το βασικό. βασικό ο φυσικός ήρωας του μυθιστορήματος είναι ο Ατριά ο οποίος είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος, χαρισματικός στις ολώσες, στο τέλος καταλήγει να ξέρει 15, ξέρω εγώ, χαρισματικός στο βιολί και στη μουσική είναι χαρισματικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τελικά στη ζωή του βασανίζεται από κάτι που δεν είχαν ο ίδιος, ζητάει την, εξιέλ, την εξιλέωση για κάτι που δεν, ο ίδιος δεν φέρει ηθική ευθύνη γι' αυτό, όμως δεν καταφέρνει να εξιλαιωθεί παρόλα αυτά. Πράγματι και δεν βρίσκει, βρίσκει λίτρος. Ένα άλλο που βέβαια να πούμε είναι χαρακτηριστικό αλλά εγώ προσωπικά τον το βρήκα και καταπιεσμένο. Πολύ καταπιεσμένο από το, από το βάρος που κουβαλαία. Πρώτα απ' όλα από την οικογένεια του να το πούμε. Και κατά δεύτερον από την κοινωνία. Λες και όλη την κοινωνία θεωρεί ότι ο ήρωος Αντριά τις χρωστάει Κάτι, όλοι κάτι περιμένουν από αυτόν, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση αποκόμισε. Κουβαλάει ένα βάρο όπω δεν είναι δικό του. Αλλά παρόλα αυτά το αποδέχεται και το κουβαλάει. Όλε αυτέ οι προσπάθειες που κάνει να, να έρθει σε επαφή. Δεν νομίζω που είναι πολλέ αλλά να έρθει σε επαφή με κάποιου ανθρώπου, να λύσει κάποια θέματα του παρελθόντο κλπ. Αυτό δείχνει τουλάχιστον. Ε, μα είναι ένα άνθρωπο που φέρει ήδη το βάρο. Ε, ένα, το ότι γονεί του. Τον αγάπησαν με έναν ιδιότητα τρόπο, αν τον αγάπησαν. Μένει ερωτηματικό του αν τον αγάπησαν. Και δύο, φέρει ήδη το βάρο του τι όνειρα είχαν οι άλλοι γι' αυτόν από του γονεί του. Και προχωράει στο υπόλοιπο στην κοινωνία και στο τι περιμένει από έναν άνθρωπο τόσο χωρισματικό. Αλλά οι ίδιοι οι γονεί περιμέναμε από ένα τόσο χαρισματικό. Το λέει, είναι ξεκάθαρο. Ότι οι γονεί βάζουν το βάρο πάνω στο παιδί, το οποίο δεν είμαστε σίγουροι ότι το αγαπούσαν παρόλο που ήταν το μοναχοπέδι του. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ε, επίσης ένα μεγάλο ζήτημα που φύγεται σε σχέση με τις σχέσεις είναι ένα, η ερωτική σχέση, ο ίδιος ο έρωτας. Γιατί υπάρχουν δύο γυναίκες πρωταγωνίστριες, η μία είναι η γυναίκα της ζωής του, η άλλη είναι μια πολύ αξιολόγη γυναίκα, αλλά δεν είναι ο έρωτάς του. Και βέβαια η Φιλία, γιατί ο δεύτερος πρωταγωνιστής του βιβλίου είναι ένας mm. άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στον Αντριά είναι κι αυτός ταλαντούχος, αλλά δεν είναι χαρισματικός όπως ο Ανδρεία και αυτό το πονάει για πάντα. Γιατί αυτό είναι το βάρος με το οποίο ξεκινάει ο καθένας μας και δεν μπορεί να το ελέγξει κατά πόσο είναι χαρισματικός ή δεν είναι. Είναι λοιπόν αυτό το βάρος που έχει ο κάθε άνθρωπος ξεκινώντας, μια ταυτότητα που του τη φοράνε, ε, ικανότητες που βλέπουν ή δεν βλέπουν σε αυτόν, και οι δύο με ένα, σε ένα βαθμό είναι αντίστοιχη ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες αυτό. Είναι δύο άνθρωποι που προσπαθούν αλλά ξεκινούν από διαφορετικό ταλέντ. Πράγματι, και, αλλά παρόλα αυτά εκείνο που κάνει εντύπωση στον αναγνώστη είναι ε, το βάθος της ε, φιλίας, δηλαδή παρόλα τα Τις κακές στιγμές, γιατί είχαν και κακές στιγμές, έτσι, ε, παρόλο τις κακές στιγμές βλέπουμε ότι παρέμειναν φίλοι, παρόλο τα σκληρά λόγια που πολλές φορές ανταλλάσσουν ή οι σκληρές αλήθειες, μάλλον, όχι λόγια, οι σκληρές αλήθειες οι οποίες έρχονται στη σχέση των δύο φίλων, παρόλο αυτά είναι εκεί συνέχεια ο ένας για τον άλλον. Ε, Γκρινιάζοντα καμιά φορά έτσι, με το ζόρι. Αλλά βλέπει ότι μέχρι το τέλο ε, είναι εκεί. Είναι ίσω θέλει να μα δίνει οι συγγραφέ μια άποψη τη φιλία που ε, λίγο πολύ τίνουμε να την παραγνωρίζουμε στι μέρε μα. Δηλαδή, ε, δεν ξέρω, ίσω επηρεάζομαι και από αυτά που βλέπω ή διαβάζω. Αυτό έχουμε την αφελή, θα έλεγα, πεποίθηση ότι η φιλία είναι κάτι στο οποίο όλα, όλοι είναι χαρούμενοι, όλοι είναι ευχαριστημένοι έναν τον άλλον, όλοι τα πάνε καλά έναν τον άλλον. Ε, έχουμε ξεχάσει ότι η φιλία είναι. Ε, και να μην είσαι καλά με τον άλλον, να είσαι θυμωμένο με τον άλλον, να είσαι με τον άλλον, αλλά παρόλα αυτά να είσαι εκεί και αυτό είναι κάτι βαθύτερο από το απλό το περνάμε καλά με κάποιον. Νομίζω ότι είναι μέρο τη αληθοφάνεια του βιβλίου αυτού. Γιατί εδώ που τα λέμε όλοι έχουμε ένα-δυο κολλητού με του οποίου περνάμε τέτοιε φάσει. Περνάμε φάσει που δεν είμαστε καλά. Αν όμω κάτι μα συμβεί, θα πάρουμε δύο άνθρωπου, δεν θα πάρουμε 10. Κάποιοι έναν, κάποιοι κανέναν, αλλά συνήθως ναι, ναι. 2-3, δεν είναι παραπάνω. Αυτός ο κάποιος, ό,τι και να του έχει κάνει εκείνη τη στιγμή, αν είναι πραγματική ανάγκη, θα τρέξει Αλλά δεν θα είναι πολύ. Yeah. Θα είναι λίγοι. Και αυτό είναι η κανονική φιλία, η αληθινή φιλία. Και νομίζω ότι πρωταγωνίστρια είναι η φιλία και όχι ο έρωτα παρόλα αυτά στο βιβλίο. Αν και όλα γίνονται για έναν έρωτα, yeah. οι, προ... οι δύο πρωταγωνιστέ, οι φίλοι. Είχε δύο. Ε, πρωταγωνίστρια είναι η φιλία στο βιβλίο και μια αληθοφανέστατη φιλία. Όχι μια φιλία με ευχολόγια τύπου Κοέλιο. Είναι μια φιλία yeah. κανονική. Όπου το... ο... και θα πει σκληρέ αλήθειε και κάποια στιγμή θα σε άγαρμο με τον άλλο. Γιατί όταν είσαι 800 ώρες μαζί με τον άλλον, ξέρει ότι... τι είσαι στον πυρήνα σου και δεν θα σε παρεξηγήσει αν είσαι σε κάποια φάση. Είναι μια κανονική. Είναι μέρο γοητεία του βιβλίου. Έτσι και είναι ένα βιβλίο το οποίο και λόγω της εκτασή του ε, όλα αυτά που σας λέμε ε, τα εξετάζει σε μεγάλο βάθος δηλαδή μπαίνει στους, ε, στην ψυχοσύνθεση αν θέλετε μπαίνει στο χαρακτήρα των, των ηρώων και έχει την, έχει την άνεση ο συγγραφέα να φτάσει σε λεπτομέρειες, σε ενοχλητικέ ίσως λεπτομέρειες για κάποιους δηλαδή αν είστε από αυτού του ανθρώπους που ε, βαριούνται τις περιγραφές ή την πολλή ανάλυση θα δυσκολευτείτε. Σας το λέω ευθέω, έτσι δεν τρέμουμε. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι η ροή που έχει ε, αξίζει τον κόπο, θα σας κρατήσει. Ναι, αυτό. Ε, παρόλο που ο Καμπρέ είναι καθηγητή και έχει ένα υπόβαθρο φιλοσοφικό πάνω σε αυτό χτίζει, έχω την αίσθηση ότι είναι και παραμυθάς, Είναι αφηγητή, δεν θα βαρεθούν πολύ. Mm. Αυτό ή το έχει δεν το έχεις. Υπάρχουν άνθρωποι διανοούμενοι που έχουν πολύ σοβαρή και στιβαρή φιλοσοφική σκέψη και δεν μπορούν να φυγηθούν μια ιστορία. Ο Καμπρέ, λοιπόν, τυχαίνει να έχει ταλέντο, να μπορεί να φυγηθεί, είναι μεγάλο παραμηθά, να πει μια ωραία ιστορία και να σου κρατήσει το ενδιαφέρον και επειδή έχει το υπόβαθρο να περάσει και αυτό. Αυτό περνάει γλυκά όμω. Δεν περνάει με υποσημείωση αυτό η ποτάδε εκεί, λέει η Ετσονίτσε. Περνάει πολύ, μέσα στην ίδια τη ροή τη αφήγηση. Αυτό είναι ταλέντο και το έχει ο Καμπρέ. Πώ λέγαμε πριν, ναι. ότι το έχει ή δεν το έχει για του δύο φίλου. Είναι ταλέντο που το έχουν λίγοι. Το να είναι πραγματικοί παραμυθάδε μεγάλη αφήγηση. Ο Καμπρέ φαίνεται ότι το έχει. Mm. Γιατί είναι, είναι εκτεταμένο το βιβλίο, που σα σημερα ειναι Είναι 700-800 σελίδε, είναι αρκετέ, αλλά είναι κάτι και το οποίο επειδή έχει γίνει και μια συζήτηση τώρα τελευταία στα blog και στα δάδια τι είναι καλοκαιρινό βιβλίο, τι είναι χειμωνιάτικο βιβλίο. Είναι βιβλίο για όλε τι εποχέ, αλλά είναι βιβλίο που εγώ θα το πω. Ε, θέλει το, δεν είναι βιβλίο που θα το διαβάσετε βιαστικά. Που θα διαβάσετε πέντε σελίδε εδώ, σελίδε εκεί, 5 στο μετρό, 10 στο λεωφορείο κτλ. Όχι, θέλει την ώρα να καθίσει. Μια ώρα πώ τα έχετε διαβάσει και ο καθένα να καθίσει με την ησυχία σου και ήσυχο, ψυχολογικά ίσω και ίσυχος, να καθίσει να το αφήσει να δουλέψει μέσα σου. Δεν είναι βιβλίο να το διαβάζει και από πάνω άλλος να παίζει ρακέτε, α πούμε. Δεν το συνδυάζουμε. Τώρα εδώ που τα λέμε, αύριο βιβλίο δεν είναι για να το διαβάζει και να παίζει άλλου από πάνω σου ρακέτε, αλλά είναι και ο καθένα πώ συγκεντρώνεται. Μπορεί κάποιο να απομονώνει του ήχου και να μπορεί να διαβάζει πολύ άνετα σε φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν μόνο σπίτι ναι, αυτό, αυτό είναι του καθενό. Το πόσο... Όντως... Αυτή η κουβέντα τι είναι. Δηλαδή εγώ, α πούμε, επίτηδε πρότεινα το κομφιτερό όταν μου είπα να προτείνω τα βιβλία τη άμμο. Γιατί εκνευρίζομαι με τα βιβλία τη άμμο. Όλα τα βιβλία είναι για την άμμο και όλα τα βιβλία είναι για παντού, ανάλογα με τον αναγνώστη. Ο αναγνώστη ε, δεν έχει να κάνει με το αν είναι σε καφετέρια, αν είναι σε ξαπλώστρα έχει... με το πώ διαβάζει. Αν μπορεί να απομονώνει του ήχου, δεν έχει καμία σημασία. Είσαι τυχαίρεια, αν μπορεί και το καταφέρνει εντάξει, λίγο... Πολλοί όλοι όταν ε, διαβάζουμε, κάπου απομονωμένοι αλλά δυστυχώ και το φυσικό περιβάλλον. Εγώ είμαι από του άνθρωπου αν έχει πολύ, φασέ, πολλά πράγματα να προσπούν την προσοχή, δεν καταφαίνω. Ε, αισθάνομαι ότι θα δικούσα το συγγραφέα και το βιβλίο αν το διάβαζα. Χωρί ε, να μπορώ να το δώσω την, την προσοχή μου. Γιατί ξέρω, ξέρω τα λατώματά μου, να το πω έτσι. σω φταίει αυτό που συνέχεια δεν αφήνω κάτι, μου αρέσει να παρατηρώ τε, γύρω μου τα πάντα και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ και 100% σε τέτοιε. Ε, όταν έχω πολλά ερεθίσματα, να το πω έτσι. Αν ζει το μπράβο σου! Αλλά με πάση περιπτώσει, βλέπετε εδώ πέρα δύο, δύο ε, διαφορετικέ προσεγγίσει στην άγνοια Αλλά παρόλα αυτά, το βιβλίο. Κάτι είχε να μας πει, που σημαίνει ότι είναι αυτό που λέει, και την... έχουμε την αντίληψη ότι θα είναι από τα βιβλία που θα τα ο, λέμε και η επόμενη γενιά, θα το πει είναι κλασικό αυτό, θα κλασικούς. Αν και εδώ που τα λέμε υπάρχει ένας, πώς να το πω, εκλεκτικισμός σε αυτό, δηλαδή βιβλία, τα οποία δεν δε, δε σκέφτομαι κανένα βιβλίο, Τη τελευταία αιώνα. <laughs> Εντάξει, είναι σύντομο ο 21ο αιώνα, αλλά που να το έχουν χαρακτηρίσει κλασικό. Νομίζω κλα, κλασικά βιβλία, όσα έχω υπόψη μου, είναι πριν από το 1900. Όχι, ε, όχι, όχι, όχι απαραίτητα, 1900, αλλά, πες, ναι. Πριν από το 1950. 50, Μα κάπου είναι... Είναι αυτός. Yeah. Το κλασικό είναι αυτό. Διαχρονικά έμεινε στον χρόνο, και αυτό δεν μπορεί να το ορίσει με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο αν περάσει ο χρόνο. Να περάσει <laughs> ο χρόνο, ναι, Οπότε είναι... δεν έχει περάσει ο χρόνο. Είναι λίγα <coughs> τα χρόνια μέσα στον 21ο για να υπάρξουν κλασικά βιβλία, είναι ορισμό αυτός, τίποτα άλλο. Ναι. Διαφορετικά, εγώ δεν πιστεύω στην μικρή θεωριούλα που λέει ότι καλή λογοτεχνία γραφόταν μόνο τότε. Ε, καλή αυτή γινόταν μόνο τότε. Ωραίες φιλίες είχαμε μόνο το 50. Όχι, <laughs> απλά τώρα τις αναθυμάσαι και βλέπεις μόνο τα καλά. Και εδώ ναι. συμβαίνουν πράγματα με άλλο τρόπο κάθε φορά και σε κάθε γενιά. Και στην τέχνη συμβαίνουν πράγματα και στη ζωή συμβαίνουν πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Δεν αλλάζει ο τρόπος. Έτσι, και Αυτό ισχύει και όχι μόνο για τη λογοτεχνία, όπως λέει η Κατερίνα, Συμβαίνει είναι και παντού, ζωή. έτσι, στους δηλαδή, ζωή την ίδια. Αυτό το, το πράγμα ας πούμε, που βλέπω, τότε εμείς παίζαμε με τους Βόλους, ωραία, και τότε εμείς παίζαμε τα γαλματάκια κούνητα. Τι να ναι. κάνουμε τώρα, αργότερα θα τον θυμάμαστε και θα λέμε ποπό. Ναι, όπω να σου πω, εγώ που ασχολούμαι και λίγο με τα video games, όπω ξέρουν και οι ακροατέ, ε, άμα ρωτήσω οποιονδήποτε που παίζει video games, θα σου πει πω που θυμάστε τότε με τα δεκάρικα, με τα εικοσάρικα, τα arcades, τα παλιά, και υπάρχουν και ολόκληρε ε, λέσχε, α πούμε, στο διαδίκτυο να ψάξει τα που ασχολούνται με τα παλιά, τα retro games που λένε τη δεκαετία του 80. Τι ώρα παίζαμε τότε. Είναι Σε ολόκληρο κόσμο. Σε ολόκληρο κόσμο. Ναι, ναι, όχι, είναι νωρί να πούμε αν είναι κλασικό. Είναι νωρί να πούμε αν είναι κλασικό ή βάζει σοβαρή υποψηφιότητα πάντα στο κομφιτέο. Πέρα από όλα αυτά, γιατί έχει και εκείνη την υπέροχη σκηνή που στείλουν τα χιλιάδε βιβλία του Αντριάη και μέσα στο διαμέρισμα και στο τέλο την 7η μέρα κάθονται να ξεκουραστούν. Και πάλι δεν τελειώνουν τα βιβλία στο διαμέρισμα. Εννοείται τσακωμένοι πάντα γιατί 7 μέρε φτιάχνανε βιβλία γιατί δεν θα ήταν τσακωμένος αν πει 7 Αλλά την 7η μέρα πια έχουν φτιάξει έχουν... το σύμπαν γιατί το σύμπαν είναι μόνο βιβλία. Έτσι. έτσι. Και τα βιβλία, ναι. Οποιοδήποτε σοβαρό βιβλιοφιλόφιλο διαβάσει το... το βιβλίο θα αναγνωρίσει τουλάχιστον ένα και δύο και τρία κομμάτια του αυτού του και ναι. ναι. Και αυτό πια με τα χειρόγραφα. Αυτό με τα χειρόγραφα είναι να μην μπλέξει. Ναι, με τα χειρόγραφα, ναι. με τα σπάνια αντίτυπα, με τι πρώτε εκδόσει. Μπορεί να χαλάσει άπειρα λεφτά, διότι ο μέσο βιβλιοφύλλο τίνει προ την έξι. Προ την έξι οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πως οι βαριά βιβλιοφύλλοι έχουν έξι από τα βιβλία. Mm. Αν αρχίσει να έχει έξει και από το αντικείμενο, την έκατσε και εσύ και η περιουσία σου κυρίω. Ναι, ναι. ε, για, για αυτό λέω. Ευτυχώ που είμαι φτωχό και δεν έχω τέτοια προβλήματα. Να πω την ομορφιά μου: ημέρα Το δικό μου φετίχνει η ανάγνωση, όχι το αντικείμενο. Αλλά ξέρω πάρα πολλού που είναι το αντικείμενο. Δηλαδή θα έδιναν, θα σκότωναν για μια πρώτη έκδοση. Εγώ έχω φετίχνει. Το αντικείμενο υπάρχει εκεί, αλλά δεν έχω φετύχει να μην το χρησιμοποιήσω, να μην το λερώσω, mm. να βρω το τάδε, να βρω το δίνα, να είναι έτσι. Ναι, Μ' αρέσει ναι. μια καλέστη έκδοση ο Έχει, νόμμα, δεν αλλά ακόμα και αν δεν είναι καλέστη έκδοση θα το διαβάσω αν είναι ενδιαφέρον το περιεχόμενο. Έτσι, έτσι. <laughs> και τώρα μου θύμισες, ξέρεις που μου θυμίσεις τώρα, <laughs> Είχαμε βιβλιοθήκη του Μόστρα. <laughs> Δεν ξέρω όσοι έχετε λίγο αυτό ναι. με, με τα σύλλογινα να το πω έτσι και με το αυτό Για ρίξτε και σε αυτό το βιλιαράκι μια μάτια <laughs> δηλαδή, <laughs> Αυτό <laughs> λέει ακριβώς αυτό, αυτό, μ, αυτό μ, Δεν το χάνεις Έτσι έτσι <laughs> Λοιπόν, Κατερίνα μου, να μην σε κρατάω άλλο, γιατί η Κατερίνα έχει και βιβλιοπολίο, όπω ξέρετε, όσοι παρακολουθείτε τακτικά, το Book Talk στο Παλαιόφάλιρο και από εκεί κάνουμε ζω� ζωντανή επανάσταση. Ναι, πρέπει να πραγματοποιήσουμε στο βιβλίο. Αν ακούτε, ο ήχο είναι το βιβλιοπαλίο. Έτσι, έτσι είναι το βιβλιοπαλίο. Και βιβλιοκαφέ για την ακρίβεια, επομένω μια χαρά και είναι πολύ δημοφιλέ από ό,τι βλέπω. Δύο φορέ ο Χρυσόλο κιόλα έκοπο. Συγγνώμη, αλλά ζει στην πρέβεζα, φορέ να έχει το Παλαιόφάλιρο. Thanks. Καλά, να σου πω, όταν κερδίζω κανένα καιρό, Τζακ Ποτ και έχω ελικόπτερο. Έρχομαι και εσύ. Έχει ένα πετάκι, έγινε ένα καφεδάκι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Αγαπητοί ακροατέ, σα ευχαριστώ για την υπομονή σα, για την ακρόαση φυσικά αυτού του podcast και το κομφιτέο μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπολία. Έτσι, δώστε του μια ευκαιρία. στο κάτω-κάτω, δανειστείτε το πιστεύω λίγο πολύ βιβλιοθήκε που αν αρχίσουν να θα το έχουνε ναι, έχουν, θα, θα το έχουνε. Θα ή από κάποιο φίλο σα. Δανειστείτε, το μου μια ευκαιρία. Δεν χάνετε τίποτα. Κυκλοφορεί εξάλλου ο Βρέο, είναι ήδη στην 7.000. Έτσι. Οπότε κάπου κάποιο από το περιβάλλον σα θα το έχει. Θα το <laughs> έχει. Ή ένα πολύ καλό δώρο για όσου. Θυμίστε το, θα σα ότι μπορεί να είναι πολύ καλό δώρο. <laughs> σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Αγαπητοί ακροάτε, γεια σα. Thank you.